Στοίχη 13 21 «Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου» 13. Κάποιος δε από των λαών είπε εις αυτόν «Διδάσκαλε, είπε των αδελφών μου να μοιράσει μαζί μου την κληρονομία του πατέρα μας». 14. Ο Ισίου όμως του είπεν «Άνθρωπε, ποιο με διόρισε και με εγκατέστησε δικαστήν ή μοιραστήν σας, για να εκδώσω εγώ απόφαση επί της διαφορά σα ή για να επιβλέψω στην εκτέλεση της διανομής». 15. Εκ τη αφορμή δετάφτη, είπε ο κύριο προ αυτού που τον οίκουαν, προσέχετε και προφυλάσσεστε από κάθε είδο πλεοναξία. Δεν συντελειά αυτή τίποτε για να έχετε άνετον και χαρούμενοι τη ζωή σα. Διότι η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα περισσά πλούτη και δεν διατηρείται από τα υπάρχοντά του, ούτε τα πολλά πλούτη του εξασφαλίζουν ει αυτόν μακροζωίαν και ευχάριστων ζωή. 16. Είπε δε προ αυτού μίαν παραβολή λέγον. Κάποιου πλουσίου ανθρώπου ευτύχησαν και απέδωκαν πλουσία παραγωγή τα εκτεταμένα του χωράφια. 17. Και αντί να ευχαριστήσει τον Θεόν, να ευχαριστηθεί δε και ο ίδιο για την εφορία αυτήν, εσυλλογίζω το μέσα του και εζαλίζω το λέγον. Τι να κάμω, διότι δεν έχω πού να συνάξω του περισσοεύοντα καρπού των χωραφιών μου, οι οποίοι θέλω να γίνουν όλοι δικοί μου, ώστε να του απολαύσω μόνο εγώ. 18. Και επιτέλους, ύστερα από μεγάλη σκέψη και συλλογισμό είπε: Τούτο θα κάνω. Θα κρυμνήσω τας αποθήκας μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερας και ευρυχωρωτέρας, και θα ξυνάξω εκεί όλα τα γεννηματά μου και τα αγαθά μου. 19. Και σαν άνθρωπος που μόνον μόνοντα απολαύσει τη κιλίας εγνώρισα, θα είπε στην ψυχή μου: Ψυχή, έχει πολλά αγαθά που είναι αποθηκευμένα και σε φθάνουν για πολλά χρόνια. Μη σκοτίζεσαι δια τίποτε πλέον, αλλά απόλαυσε ζωή αναπαυτική. Φάγε, πίε, εφρένου. 20. Αφού όμω τα ετοίμασεν όλα, πρωτού ακόμη προφθάσει να είπε στην ψυχή του τα όσα σχεδίαζε, του είπε ο Θεό είτε δια είτε στον ύπνο του: Άμυαλε, και ανόητε άνθρωπε, που εστήριξε την ευτυχία σου ει μόνα τα απολαύτη τη σκυλία σου, και νόμισεσαι ότι η μακροζωία σου εξερτά το από τα πλούτη σου και όχι από εμέ. Τη νύχτα αυτήν, την οποία προπολού ονειρεύεσαι ω νύχτα ευτυχία, από την οποία θα ήρχιζε η αναπαυτική και απολαυστική ζωή σου, ζητούν χωρί άλλο να πάρουν την ψυχή σου. Με το λίγον πεθαίνει. Αυτά λοιπόν που ετοίμασε και αποθήκευσε, τίνο θα είναι και οι ποιου κληρονόμου θα περιέλθουν. 21. Έτσι θα την πάθει και τέτοιο τέλο θα έχει εκείνο που θησαυρίζει για τον εαυτό του, για να απολαμβάνει αυτό και μόνον εγωιστικά τα αγαθά τη γη. Και δεν αποταμιεύει με τα έργα της αγάπησης των ουρανών θησαυρούς πνευματικούς ή στους οποίους και μόνο αρέσκεται ο Θεός.